Λοιπόν, έφυγε το άγχος Ε, θυμάστε κάποτε είχαμε κάνει μια εκπομπή Και είχαμε πει μερικά πράγματα για το άγχος Έφυγε Πιστεύω, κάτι πήραμε Ε, εντάξει πάτερ, κάτι πήραμε Αλλά να σ' προσγειωμένος Διότι εννοείται ότι ακόμα έχουμε άγχος Διότι εννοείται ότι το άγχος Δεν φεύγει από μια εκπομπή Ούτε με μια απλή συμβουλή Ούτε με μια απλή κουβέντα Έχετε δίκιο Έχετε δίκιο. Αν ήταν έτσι, θα ακούγαμε συνέχεια εκπομπές, θα ακούγαμε συνέχεια συμβουλές και θα μας έφευγε το άγχος. Βοηθιόμαστε βέβαια να σκεφτούμε μερικά πράγματα. Βοηθιόμαστε να σκεφτούμε και αυτό έτσι μας ε, ξεσκεπάζει λίγο την πλάνη και την απάτη αυτού του άγχους. Το ψέμα δηλαδή που δημιουργούμε μέσα μας και αγχωνόμαστε χωρίς λόγο. Μας βοηθάει αυτό. Μας βοηθάει. Αλλά η θεραπεία είναι μεγάλη. Θα πούμε παρακάτω πώ έρχεται. Λέω μα βοηθάει διότι ένα παιδάκι, για παράδειγμα, μικρό που φοβάται το σκοτάδι και νομίζει ότι βλέπει ε, σκιέ, βρικόλακε, ε, ανθρώπου που εμφανίζονται κλπ. Όταν πα και ανάψει το φω και του πει: έλα, έλα εδώ βρε, τι φοβάσαι. Έλα εδώ να μου πει τι φοβάσαι. Να, εκεί είδα κάτι. Λοιπόν, κοίτα, αυτό που είδε εκεί είναι αυτό. Ήταν το πουκάμισο το κρεμασμένο. Ε, και εσύ νόμιζε ότι κάποιο μπήκε. Λοιπόν, καταλάβει τώρα. Αυτό το άλλο που είδε είναι το τραπέζι. Α, κοίτα το δωμάτιο, δεν είχε τίποτα, Ένα να το δείξω Ακούμπησέ το, δεστό. το Και αυτή η ψηλάφιση Αυτό το ξεσκέπασμα Και αυτή η φανέρωση Της αλήθειας των πραγμάτων με μια λογική Ανάλυση φωτισμένη από το Θεό Μια φωτισμένη λογική Μας βοηθά να καταλάβουμε Την πλάνη, την απάτη Και κοιτάει το παιδάκι Και του λες, λοιπόν Είχα δίκιο που σου λέω ότι δεν υπάρχουν βρικόλακε που φοβόσουν α, ότι αυτό που έβλεπε ήταν το πουκάμισο. Δες το. Σε κοιτάει και χαμογελάει. Τι γελάς του λε. Τι γελάς Άλλη φορά λοιπόν, να μην λε ότι βλέπει σκιές και πράγματα και πρόσωπα ξένα. Εδώ είμαστε. Ο μπαμπά σου και η μαμά σου είμαστε μέσα. Καθόμαστε. Όποτε θέλει άρρη να μα βρει, θα φωνάξει, θα έρθουμε δίπλα σου. Δεν υπάρχει τίποτα. Φοβίες δικέ σου είναι αυτέ. Αυτό κάνουμε. Αυτό κάνουμε και με αυτά που λέμε. Προσπαθούμε να δούμε. Αυτές τις φοβίες που μας πιάνουν στη ζωή Αυτά τα άγχη που έχουμε Να αποκαλύψουμε πίσω από αυτό το άγχο, Τι κρύβεται Το ψέμα που κρύβεται Και να δούμε τελικά ότι δεν υπάρχει λόγος Να έχουμε άγχος Θα πρέπει η ζωή μας να είναι πανευτυχής Ήρεμη, χαρούμενη Και να ζήσουμε πολλά χρόνια Γιατί όχι Ο Χριστός μας χάρισε τη ζωή για να ζήσουμε τον κόσμο αυτό Να απολαύσουμε τη ζωή αυτή Να δούμε τα δώρα Του Και να τα προσλάβουμε ευχαριστιακά, με ευγνωμοσύνη και μέσα από τα δώρα Του να βρούμε Αυτόν. Όταν εγώ φύγω από ένα σπίτι και ξεχάσω κάτι, ξεχάζω με ε, ένα τετράδιό μου, ένα στυλό μου, ε, τα γυαλιά μου, όποιος τα δει θα πει, α, αυτά είναι τα γυαλιά. Αυτά είναι τα γυαλιά του πατρός. Βλέπει τα γυαλιά και θυμάται μενα. Βλέπει τα γελιά και ο του πηγαίνει σε μένα. Ή κάνω ένα δώρο σε κάποιον, του κάνω το δώρο, γιατί. Όταν το βλέπει, να θυμάται την αγάπη μου, να θυμάται ότι κάποτε μιλήσαμε και του έκανε ένα δώρο. Όταν αυτό όμω το δώρο που το, του δίνω το χρησιμοποιεί, αλλά δεν με θυμάται ποτέ, έχει αποτύχει ο σκοπό που έκανα το δώρο. Το δώρο το έκανα για να έχω μια σχέση ωραία μαζί του, μια σχέση αγάπη, σχέση επικοινωνία, σχέση αυτή τη ζεστασιά, τη θαλπορή, τη τοργή. Και όχι για να πάρει το δώρο και να με ξεχάσει παντελώ. Αυτό κάνει ο Θεό. Μας βάζει μέσα σε αυτόν τον ωραίο κόσμο που εμεί τον κάνουμε να μείνει ωραίο στο τέλος για να απολαμβάνουμε τα δώρα του, να χαιρόμαστε τις ευεργεσίες του και να ζούμε ήρεμα σαν τα παιδιά στο σπίτι του πατέρα τους τα οποία δεν πανικοβάλλονται, δεν ταράζονται διότι λένε έχουμε πατέρα όταν έχεις πατέρα και είναι πατέρας στοργικός, πατέρας καλός δεν φοβάσαι αυτό κάνει ο Θεό. Γι' αυτό μας άφησε να ζήσουμε στον κόσμο αυτό. Και άκουσα μια μέρα στο... σε μια εκπομπή έναν πάρα πολύ καλό γιατρό που είπε ότι τα γονίδιά μας, από την κατασκευή μας δηλαδή, είναι τέτοια που ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει πολύ περισσότερα χρόνια αν ζήσει μια σωστή ζωή. Έλεγε πως να φτάσει στα 100 με 100 τόσα χρόνια. Είχε φτάσει αυτόν στα 120 να λέει. Ότι τα γονίδιά μας, αν ζούσαμε σωστά, φυσιολογικά, τρεφόμενοι σωστά, αλλά και ψυχικά σωστά ισορροπημένα, με ήρεμο ψυχικό κόσμο, με μια ήρεμη γαλήνια ψυχή, θα ζούσαμε πιο πολλά χρόνια και σε αυτόν τον κόσμο βιολογικά. Διότι όταν ο άνθρωπος γερνάει από τις στεναχώριες, από τα προβλήματα, από το άγχος του, από την αναστάτωση που νιώθει μέσα του, από την ανασφάλειά του, βλέπεις τα μαλλιά του ασπρίζουν, ενώ είναι νεότατος. Βλέπεις τα μαλλιά του πέφτουν, χωρίς λόγο, από τη στεναχώρια. Αυτός είναι ο λ στο μάχη του, το έλκος του το ένα, το άλλο πόσες ασθένειε δεν ξεκινάνε από ψυχικά προβλήματα γι' αυτό λοιπόν αν θέλουμε να χαρούμε τη ζωή και αυτό που λέμε τα χρόνια πολλά που ευχόμαστε να βρούμε και τις προποθέσει και τα μυστικά για να ζήσουμε χρόνια πολλά και ένα μυστικό είναι αυτό να ζούμε χωρί άγχος να ζούμε χωρίς αυτή την αγωνία αυτό το σαράκι που μας τρώει συνέχεια μέσα στην ψυχή και θέλω σήμερα να συνεχίσουμε μερικά από αυτά που είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή για το άγχο, γιατί είδα κάτι φωτογραφίε. Είδα σε ένα σπίτι τι φωτογραφίε των προγόνων, των παππούδων και γιαγιάδων. Έχετε δει αυτέ τι παλιέ φωτογραφίε που έχει τον παππού και τη γιαγιά, μαυρό άσπρε, η γιαγιά με το μαντήλι, το τσεμπέρι τη, ο παππούς με τα μουστάκια, το σακάκι του, και του έχει να κοιτάνε μπροστά, το φωτογράφο, με μια αθώα αμηχανία και απλότητα και αθότητα της ψυχής τους και κοιτάνε μπροστά. Γεμάτο το πρόσωπό τους ρητίδες, κουρασμένοι, γερασμένοι, από τις πολλές δουλειές, από τα πολλά παιδιά, από τα χωράφια, από το ξενύχτη, από την κούραση, από τα τρεχάματα συνέχεια της ζωής, αλλά είδα κάτι περίεργο. Ενώ τα πρόσωπά τους ήταν σκαμμένα από τη δουλειά και από τη τσάπα που είχαν στο χωράφι και από τις καλλιέργειε και από τον κόπο των παιδιών και από τις πολλές της γέννες, μια γυναίκα παλιά δεν υπήρχε περίπτωση να μην έχει πέντε, έξι, εφτά, δέκα παιδιά, οι ή οι παλιές. Κι όμως έβλεπα ότι τα πρόσωπά τους, τα μάτια τους, κυρίως τα μάτια τους, ήτανε ήρεμα, ήτανε γαλήνια, ήταν ήσυχα, Ήταν αναπαυμένα, είχαν μια γλυκύτητα τα πρόσωπα αυτά, κουρασμένα, αλλά γαλήνια. Δεν ήξεραν τι θα πει lifting, δεν ήξερα τι θα πει... Ε, μάσκες προσώπου φροντίδα περιποίησης σώματος δεν τα ξέραν αυτά. αυτά αυτοί πλένονταν με σαπούνι πράσινο και πλένονταν μερικές φορές όχι συνέχεια αλλά το κορμί τους μύριζε χώμα μύριζε μια άλλη καθαριότητα άλλου τύπου μύριζε γνήσια ζωή αυθεντική ζωή αυτό μύριζε και ήταν βρώμικοι μερικές φορές πλένονταν λίγο αλλά είχαν μια άλλη καθαρότητα μια άλλη ομορφιά, μια άλλη γαλήνη και του έβγαινε στο πρόσωπο. Και κοιμόντουσαν και λίγο, αλλά κοιμόντουσαν χορταστικά. Κοιμόντουσαν χωρίς εφιάλτε. Κοιμόντουσαν και δεν πεταγόντουσαν. Κοιμόντουσαν με το που ξαπλώνανε. Και δεν είχαν ανάγκη ούτε από φάρμακα, ούτε από ειδικά σκευάσματα, ούτε από χαλαρωτικά τσάγια νυχτερινά, τσάγια πρωινά, τσάγια ευεξία, τσάγια ε, και λοιπά που έχουμε σήμερα. Ούτε από τίποτα από αυτά που έχουμε εμείς τους έκανε ο κόπος της μέρας, η τίμια καρδιά τους, η ήσυχη συνείδησή τους και το κουρασμένο κορμί τους τους έκανε να κοιμούνται σαν πουλάκια. Λίγο αλλά χορταστικά, λίγες ώρες αλλά αναπαυτικές και πραγματικά αναπαύονταν η ψυχή τους και ξύπναγαν με όρεξη για τη ζωή, με δυναμισμό, με κουράγιο και είχαν και τα προβλήματά τους, αλλά είχαν και κάποια μυστικά Είχαν κάποια μυστικά που τους έκαναν ευτυχισμένους Και κυρίως δεν είχαν άγχος Και αυτό το πράγμα το μετέδιδαν Το μετέδιδαν Το ότι δεν είχαν άγχος Το μετέδιδαν και στους δικούς τους Και στα παιδιά τους Και έβγαζαν παιδιά γερά Παιδιά με όρεξη για τη ζωή Παιδιά με όρεξη να κάνουν οικογένεια και αυτά Παιδιά με όρεξη να εργαστούν Να ανοιχτούν στο πέλαγος της ζωής Χωρίς φόβο Χωρίς ανασφάλεια Χωρίς αγωνία και τους έδιναν, τους μετέγγιζαν αυτή την όρεξη για τη ζωή Μουσική Πώς γινόταν αυτό Ποιο ήταν το μυστικό τους Ποιο ήταν το μυστικό τους Άλλα σκαριά αυτοί οι άνθρωποι Άλλο σκαρί Άλλος είχαν βάλει αυτοί άνθρωποι. Νομίζω κατι τέτοιο συνέβηνε. Αυτοί άνθρωποι παλιοί, ή άλλο τιμόνι ή άλλο καπετάνιο στη ζωή τους είχαν βάλει αυτοί οι άνθρωποι νομίζω κάτι τέτοιο συνέβαινε αυτοί οι άνθρωποι παλιοί ειδικά στην πατρίδα μας ήταν άνθρωποι που ήταν ζυμωμένοι με την εκκλησία με τον Χριστό μας χωρίς να ξέρουν πολλά είχαν μια ζωντανή πίστη δεν ήξεραν τίποτα από αυτά που ξέρουμε εμείς αυτά που έχει ακούσει εσύ και εγώ στην πυραϊκή εκκλησία ε, από βιβλία από περιοδικά, από συνέδρια, από κασέτες Από φιλοκαλία, από πνευματικά κείμενα, από ευεργετινό Τίποτα δεν ήξεραν από αυτά, ελάχιστα ελάχιστα. Αλλά ήταν ζωντανός ο ευεργετινός στη ζωή τους Το γεροντικό που διαβάζουμε εμείς με τα περιστατικά των Αγίων Γερόντων Των ουσίων πατέρων της ερήμου και μητέρων Τα ζούσαν στη γειτονιά τους Ανοίγαν το παράθυρο Και έβλεπε ένας τον άλλον και παρηγοριότανε Έβλεπα ένα στο κουράγιο του άλλου και διδασκόταν τη λέξη υπομονή τη λέξη ελπίδα τη λέξη προσευχή τη λέξη ταπείνωση τη λέξη αγάπη τη λέξη συντριβή, συγνώμη όλα τα ωραία όλα τα ωραία που εμείς έχουμε μάθει να τα διαβάζουμε μόνο σε βιβλία δεν τα βλέπουμε γύρω μας δεν βλέπουμε ανθρώπους που δεν έχουν άγχος για να μας μεταδώσουν και μας αυτή την ηρεμία της ψυχής τους δεν υπάρχει αυτό το βλέπουμε μόνο Ζωγραφισμένο. Σε εικόνε, γραμμένο στα βιβλία, αλλά αυτό δεν αρκεί να σε ξεδιψάσει. Αυτό είναι το μυστικό και το περίεργο. Όταν εσύ διψάς και εγώ σου φέρω μια ωραία φωτογραφία με γάργαρα νερά και στη βάλω μπροστά, δεν ξεδιψάς. Βλέπεις ότι υπάρχει νερό. Ότι κάπου μπορεί να υπάρχει το νερό, κάποιο να πίνει, αλλά εγώ δεν πίνω λε. Εγώ ακόμα διψάω. Αυτό είναι το θέμα. Διαβάζουμε, ακούμε, αλλά δεν ζούμε. Δεν ζούμε την έλλειψη του άγχου. Δεν βλέπουμε ανθρώπου γύρω μα χωρί άγχο. Και ξέρετε αυτό είναι και μεταδοτικό. Μεταδίδεται η ηρεμία, μεταδίδεται και το άγχο. Το λένε μερικοί. Μην κάνει έτσι γιατί με μεταδίδει το άγχο σου. Μην κάνεις έτσι γιατί θα αρχίσω κι εγώ να με πιάσει πανικό. Και τι θα κάνουμε κι δύο, αν μα πιάσει και του δυο ο πανικό. Παλιά οι άνθρωποι δεν είχαν άγχο. Μου λέγει ένα γνωστό μου, φίλο μου ιερέα. Είχε έρθει μια φορά από τη Σκοτία, από το Εδιμβούργο. Εκεί οι άνθρωποι είναι πιο ήρεμοι. Έχουν άλλους ρυθμούς, άλλη νοτροπία, άλλη φιλοσοφία, άλλη κουλτούρα, άλλη ζωή και έχουν μια ηρεμία. Δεν, ξέρω αν οφείλε, δεν οφείλεται στην πίστη στο Θεό, έχουν απλώς ήρεμους ρυθμούς ζωής. Είναι έτσι η φτιαξιά τους πιο ήρεμη και φυσικά και η ε, οικονομία τους και η πολιτική τους και ο τρόπος ζωής και όλα τα ιστορία αυτού του λαού έχει επηρεάσει. Ήρθε λοιπόν εδώ πέρα και μπήκε σε ένα ληφορείο να πάει στην Αθήνα για δουλειέ. Ήρθε να επισκεφτεί γονεί του. Και έκανε κάτι δουλειά στην Αθήνα, κάτι ψώνια κλπ. Γύρισε το μεσημέρι, με πήρε τηλέφωνο, μου λέει: πω πω, λέει Το κεφάλι μου λέει: Πονοκέφαλο ναι, στην Αθήνα. Πονοκέφαλο. Τι ζωή είναι αυτή. Τι τρέλα είναι αυτή λέει, που, που ζείτε εδώ. Στο... Πώ μπορείτε, μου λέει: Πώ μπορείτε. Ο ένα πάνω στον άλλον. Ε, πρόσωπα αγριεμένα, αγχωμένα, σαν να κυνηγάμε κάτι που δεν ξέρουμε τι είναι αυτό. Κανεί δεν στέκεται πουθενά. Όλοι τρέχουν σαν τρελή Τι ζωή είναι κι αυτή λέει. Και κοίταζα τα πρόσωπα. Και δεν βρήκα μου, λέει, ένα πρόσωπο ήρεμο, γαλήνιο, αναπαυμένο, ήσυχο. Όλοι ήταν αναστατωμένοι. Οι περισσότεροι έτσι. Κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται, λέει. Εκεί που ζω εγώ, λέει, δεν είναι έτσι άνθρωποι. Φυσικά δεν είναι ούτε όπω το του θέλει ο Χριστό και η Εκκλησία. Αλλά τουλάχιστον δεν είναι και έτσι πανικόβλητοι. Κάτι γίνεται. Είμαστε βέβαια κι αλλιώ Με τον πολύ τον ήλιο. Ο οποίο καλεί μια έτσι σε μια ένταση. Σε ελληνά δυναμισμό, αλλά άλλο δυναμισμό, άλλο ταραχή τη ψυχή. Αυτό που λέει ο Κόντοχλ, ότι στο ευλογημένο καταφύγιο, πολύ ωραίο βιβλίο κι αυτό, το ευλογημένο καταφύγιο, τον εκδόσωνα Κρήτα. Δεν ξέρω αν το έχει βγάλει και ο Παπαδημητρίου, εκδόσει Παπαδημητρίου, δεν ξέρω, πολύ ωραίο. Λέει λοιπόν εκεί ότι η ταραγμένη εποχή μα, ότι όταν περπατάω και βρίσκω κάποιο άνθρωπο ήρεμο να περπατάει, χωρί άγχο δρόμο, σταματάω λέει, και κάνω το σταυρό μου. και δοξάζω το Θεό και λέω. Επιτέλου, βρήκα και έναν ήρεμο άνθρωπο. Όλοι τρέχουν. Όλοι τρέχουν και κανεί δεν χαίρεται. Κανεί δεν απολαμβάνει τη ζωή. Γιατί όλοι κυνηγάμε κάτι να πετύχουμε, και αυτό που ήδη έχουμε πετύχει δεν το χαιρόμαστε, γιατί κοιτάμε το επόμενο που πάλι μα περιμένει. Λοιπόν, είχαμε πει στην άλλη εκπομπή για το άγχο που μα πιάνει λόγω του εγωισμού μα, λόγω του ότι θέλουμε να τα κάνουμε όλα μόνοι μα, λόγω του ότι σκεφτόμαστε ότι εγώ είμαι ο κύριο τη ζωή μου, αν νιώσει ότι είσαι ο κύριο στη ζωή σου, όντω αγχώνεσαι. Αν νιωμίζει ότι όλα περνάνε από το δικό σου το χέρι και ότι είσαι εσύ υπεύθυνο για όλα να τα κάνει εσύ, όντω αγχώνεσαι. Αν όμω πει ότι ο Θεό με φέρει στη ζωή αυτή, μου χάρισε τα παιδιά μου, με χρησιμοποίησε ο Θεό για να φέρω τα παιδιά στη ζωή, αυτό θα έφερε στη ζωή, μέσα από το δικό μου το κορμί και τη δική μου την προσφορά και τη συνεισφορά, αλλά δεν απαιτεί ο Θεό από μένα τα πάντα για τα παιδιά μου. Απαιτεί αυτά που μπορώ. Τα άλλα που δεν μπορώ, δεν θα αγχωθώ. Θα τα αφήσω στο Θεό. Θα, εμπιστευτώ το Θεό, θα εμπιστευτώ το Θεό, θα εμπιστευτώ τα παιδιά μου στο Θεό, θα γαλινέψω θα ερεμήσω. Αυτή είναι η σωστή στάση απέναντι στη ζωή. Όταν τα πάρεις όλα πάνω σου και νομίζει ότι εσύ είσαι ο κυβερνήτης της ζωής, του παιδιού σου, της δουλειά σου, το όλα θες να τα, να τα περνάνε μέσα από το κεφάλι σου, δεν μπορεί αυτό το κεφάλι. Το κεφάλι σου δεν χωράει τα πάντα, ο εγκέφαλός σου, ο νου η σύλληψη, η, η διανο, η, ο νό, η διάνοιά σου δεν τα χωράει όλα. Δεν τα μπορεί όλα. Γι' αυτό φτάνουμε μερικέ φορέ στα όρια τη υπερκόπωσης στα όρια τη εξάντληση. Παραλύουμε, τα εγκαταλείπουμε όλα και τρεληνόμαστε. Δεν μπορούμε. Άσε και κάτι για το Θεό. Άσε να κάνει και ο Θεό κάτι. Άσε τα παιδιά σου στη φροντίδα του Θεού. Κάνε και εσύ κάτι. Τρέχα. Τρέχα κοντά στα παιδιά σου με την προσευχή σου. Τρέχα με την αγάπη σου τρέχαμε το βλέμμα σου. Τρέχα με το χάδι σου. Μην τρέχει με το άγχος σου. Γιατί δεν τους βοηθάς. Τους μεταδίδει άγχος. Αγριεύει εσύ. αγριεύουν κι αυτά. Πα να τα κουμπήσει και νομίζουν ότι τα κουμπά και τα γρατζουνά. Αντί να νομίζουν ότι τα χαϊδεύει. Γιατί τους μεταδίδεις αυτό το αγχωτικό κλίμα. Και αυτό ξέρει μεταδίδεται. Μεταδίδεται όση χειρότερη κληρονομιά στους γύρω μα. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να άλλο από εμά την αγχωτική αυτή κατάσταση της ψυχής μας και δεν υπάρχει ωραιότερος πλούτος, ωραιότεροι δωρεά, ορεότερη αποταμίευση στην τράπεζα και το παιδί σου και, το, και τα εγγόνια σου και όλους τους διπλανούς σου όταν τους μεταδώσεις την ηρεμία, τη γαλήνη, η πιο ωραία προσφορά, το πιο ωραίο δώρο. Δεν έχεις λεφτά στην τράπεζα, δεν πειράζει, μην αγχώνεσαι. Μα τι θα αφήσω τον παιδί μου, τίποτα. Εσύ να τους αφήσανε. Εσύ πώ έφτιαξε το σπίτι σου. Εσύ πώ δημιουργήθηκες Εγώ είμαι λέει αυτό, δημιούργητο. εθάνει και το παιδί σου. Αλλά δώσ' του κάτι. Μην τα αφήσει τελείω γυμνό στη ζωή, τελείω φτωχό. Δώσ' του αυτόν τον πλούτο. Τον πλούτο της απλότητας Που λέει η Αγία Γραφή. Αυτό είναι ο πλούτος Η απλότητα. Απλή ψυχή. Απλή σκέψη. Απλή ζωή. Απλή συμπεριφορά. Αυτό είναι ο πλούτο. Να μάθει το παιδί σου από σένα την έλλειψη του άγχου. Και την πλεισμονή της ειρήνης και της γαλήνης. Αυτό να πει. Να πει ότι είχα έναν πατέρα, μια μάνα και έχω αλλά και είχα όταν φύγετε από τη ζωή οι γονεί. και όλοι μας όταν φύγουμε αυτό να αφήσουμε ανάμνηση. Ήταν ένας ήρεμος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος εμπιστοσύνης στο Θεό. Για όλα εμπιστευόταν το Θεό και δεν είχε άγχος για τίποτα. Ωραίο αυτό. Να μην έχεις άγχος για τίποτα. Να τα στο Θεό. Μα λέει, δεν μπορώ να μην κάνω κάτι. Κάνε. Αυτό που σου λέω είναι μεγάλη πράξη. Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Γρηγόριο ο Θεολόγο. Μεγίστη πράξη σε η απραξία. Η απραξία. Λένε μερικοί, στην Εκκλησία δεν κάνει τίποτα. Για κάτω αυτό που λέει η Εκκλησία όμω, αυτό το μην κάνει τίποτα, είναι μεγάλη πράξη. Μπορεί να μην κάνει τίποτα και να ηρεμήσει. Για κάτω, να δει πόσο δύσκολο είναι. Και στην πραγματικότητα είναι κάτι που το κάνει. Δεν είναι το τίποτα. Είναι αυτό που πρέπει να κουραστεί για να το πετύχει, να μην κάνει τίποτα και να αφήνεσαι. Είναι μεγάλη πράξη το να μην κάνει τίποτα και να εμπιστεύεσαι τον Θεό. Όταν είχαν πάει κάποτε σε μια γερόντισα, γράφει στο γεροντικό και την είδαν σε ένα κελί, τη είπαν Πόσα χρόνια είσαι που κάθεσαι εδώ μέσα, Λε αυτή 30 χρόνια. Και τι κάνει εδώ που κάθεσαι. Και απαντά η γερόντισα, Δεν κάθομαι. Ταξιδεύω. Με βλέπει να κάθομαι. Αλλά αυτό που βλέπει ω καθιστική ζωή. Ήρεμη ζωή, άπρα, άπραγη ζωή, αδιάφορη ζωή είναι η πιο δυναμική ζωή. Όταν λοιπόν σου λέω να μην έχει άγχο, δεν σου λέω να μην κάνει τίποτα. Σου λέω να κάνει το παν. Το παν είναι η παράδοση στο Θεό. Αυτό είναι το παν. Εαυτού και αλλήλου, αυτή η προσευχή, αυτή η λέξη που τώρα θα πω, αυτή η φράση που τώρα θα ακούσετε που την ξέρουμε και μ' αρέσει πάρα πολύ στη Θεία Λειτουργία. και προσπαθώ όταν τη λέω να παρακαλώ το Θεό να με βοηθήσει να καταλάβει κάθε λέξη. Κάθε λέξη Ε και οι αλλήλους, Και πάσαν την ζωή νημών Χριστό το Θεό Παραθώμεθα Όλα, όλα, όλα Ε αυτούς, τον εαυτό μας, τους άλλους Και πάσαν την ζωή νημών Όλη τη ζωή μας με τα προβλήματά της Με τα οικονομικά της Με τα έξοδά της, με τις στεναχώριες Με τις αρρώστιε, με τους γάμους Με τα ψωνιά Με τα παιδιά, με τα οικόπεδα Όλα, όλα, όλα, ό,τι είναι η ζωή σου και πάσαν την ζωή νημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Αυτή η πτώση ξέρετε τι είναι. Είναι δοτική. Δοτική. Χριστό, στον Χριστό δηλαδή, που είναι ο Θεός μας, να την εμπιστευτούμε. Όλα να την εμπιστευτούμε στον Θεό. Παρατήθυμη. Η σχήρα σου λέει παρατίθημι το πνεύμα μου. Στα χέρια σου αφήνω το πνεύμα μου. Και εδώ πέρα παραθώμεθα. Θα πει να εμπιστευτούμε, να αφήσουμε στα πόδια του κυρίου, στα χέρια του κυρίου, στην αγκαλιά του κυρίου τα πάντα. Αυτό, αν το πει. Και το ζήσει την ώρα που το λες ω παράδοση, αυτομάτω χαλαρώνουν τα πάντα. Όλοι οι μισθοί του σώματό σου χαλαρώνουν. Έχετε δει μωρό πώ κοιμάται στην αγκαλιά τη μάνα. Αν είστε μάνε και... ή έχετε δει μωράκι, το βλέπετε. Μετά από λίγα λεπτά, τα χεράκια του κρέμονται, τα πόδια του κρέμονται. Όλα κρέμονται. Αφήνεται. Δεν αντιστέκεται. Δεν σφίγγε τίποτα. Κανένα μη του σώματο του, κανένα μη δεν είναι σφιχτό. Όλα είναι χαλαρά. Γιατί? Γιατί υπάρχει μια αγκαλιά. Υπάρχει αγκαλιά τη μάνα του, του πατέρα του, το κρατάνε και κοιμάται. Και εμπιστεύεται και ηρεμεί. Και σου λέει: Έχω μπαμπά, έχω μαμά. Μόλι ξυπνήσω θα φάω. Δεν έχουμε δει ποτέ κανένα παιδάκι να έχει άγχο. Αν δούμε κανένα παιδάκι να έχει άγχο, θα πούμε: Δεν πάει καλά αυτό το παιδάκι. Είναι δυνατόν να ξυπνήσει ένα μωρό και να πει. Τι θα γίνει, τι θα φάω σήμερα, δεν μπορώ, έχω άγχο, αύριο, αύριο, άμα λερωθώ θα με αλλάξει κανεί, μεθαύριο, άμα πεινάσω τι θα γίνει, κρυώνα θα μου δω... Μα κανεί δεν έχει ακούσει κανένα παιδί να λέει Και είναι φυσικό. Γιατί τα παιδάκια είναι παραδομένα. Επιστεύουμε... Τα έχουν εμπιστοσύνη, επιστο... απόλυτη εμπιστοσύνη Στους γονεί του. Αφημένα. Αφημένα. Θα μου πει, έτσι, δεν μπορώ να κάνουν αλλιώ. Ναι, αυτό που τα παιδάκια δεν μπορούν να κάνουν αλλιώ, αλλά αφήνονται, σε καλή ο Χριστό η Εκκλησία να το κάνεις και εσύ εν συνείδητα τώρα εν επιγνώσει, εκούσια να το θελήσεις, να το σκεφτείς να το αποφασίσεις να το διαλέξεις να το πιστέψεις και να το κάνεις Να αφηθεί. Να αφήσει τη ζωή σου όλη στο Θεό. Τα προβλήματά σου. Τα πάντα σου. Χριστό το Θεό. Σε αυτόν που είναι ο Χριστό μα και είναι ο Θεό μα. Όχι απλώ σε κάποιον άνθρωπο. Αλλά στον Θεό. Στο Θεάνθρωπο κύριο. Στον Χριστό μα, ο οποίο μπορεί τα πάντα. Ο οποίο φροντίζει τα πάντα. Ο οποίο πάντα γάρ απέδο και μην. Λέει η Λειτουργία του Αγίου Βασιλείου. Όλα μα τα έδωσε κύριε. Όλα τα έκανε για χάρη μα. Δεν μα αφήνει. Ποτέ χωρί να μα βοηθήσει. Στο παραπέντε του αδιεξόδου κάτι θα κάνει για μα. Ε, αυτό το πράγμα. Η προηγούμενη πείρα σου. Εμνή στην ημερών αρχαίων. Λέμε στην παράκληση, στον ψαλμό, κύριε Σάκουσον τη προσευχής μου. Εμνή την ημερών αρχαίων. Θυμήθηκα, λέει, κύριε, τι παλιέ μέρε. Εν ποιήμαση των χειρών σου σε μελέτων. Θυμήθηκα τα παλιά. θυμήσου τα παλιά. Θυμήσου σου πόσε φορέ ο κύριο σέσωσε. Πόσε φορέ σε γλύτωσε. Πόσε φορέ σε προστάτευσε. Πόσε φορέ έκανε την καλύτερη λύση, βρήκε την καλύτερη λύση για σένα. Ε, λοιπόν, αυτές οι φορές, πότε, πότε θα σε κάνουν ηρεμήσει και να πεις «Ναι, βρε, παιδί μου, έχω, επιτέλους, την αγάπη του Θεού, Άσε ηρεμήσω. μου έχει αποδείξει ότι με αγαπά και με προστατεύει». Να φύγει, επιτέλους, αυτή η μεγάλη ανασφάλεια, αυτή η μεγάλη φοβία, αυτή η ταραχή της ψυχής, ο τάραχος της ψυχής που μας πιάνει. Γιατί? Θυμάμαι μικρός κάποτε, Διάβαζα γερμανικά, διότι έπρεπε να πάω στο φροντιστήριο, και που είναι μικρός, και στο δημοτικό, δεν είχαμε μάθει τη δοτική πτώση. Ξέραμε ονομαστική, γενική, αιτιατική, κλητική. Δοτική δεν ξέραμε. Η γερμανική όμως γλώσσα έχει και δοτική. Έχει και πτώση τη δοτική στον ενικό, στον πληθυντικό, και ενώ ήμουν δημοτικό μάθαινα γερμανικά δύσκολες πτώσεις, εγκλήσει, μετα... ε, στα ρήματα, απαρέμφατα, και ήταν δύσκολα αυτά πολύ. Και εκείνες τις μέρες που πήγαινα στο φροντιστήριο, φιλοξενούσαμε στο σπίτι τη γιαγιά μου. Αυτή που με βοήθησε πολύ να γνωρίσω την εκκλησία και με, με έστρεψε στην εκκλησία, στα παιδικά μου χρόνια, οι γιαγιάδες, που πολλές φορές βοηθάνε τα παιδιά. Τουλάχιστον οι παλιές ήταν κοντά στην εκκλησία, πολύ. Τώρα οι σημερινέ γιαγιάδες... Και αυτέ οι γιαγιάδε δεν ξέρω αν οι σημερινέ φωτογραφίε που είπα στην αρχή των γιαγιάδων είναι τόσο ήρεμε και τόσο ταπεινά και γλυκά πρόσωπα όπω ήταν οι παλιέ. Μακάρι να είναι. Μακάρι γιατί και σήμερα οι γιαγιάδε μεγαλώνουν και μεγαλώνουν, δηλαδή γερνάνε και φτάνουν προ το ηλιοβασίλεμα βλέποντα serial, ταινίε περίεργε, καθημερινέ εκπομπέ που. Ε, αυτό που λένε οι μερικοί, το μυαλό αντί να οριμάζει, δυστυχώ καμιά φορά ξεμορραίνονται και οι μεγάλοι. Και αντί να καταλάβουν την αλήθεια του Θεού και τη ζεστασιά που δίνει η Εκκλησία, αλλού πάνε να ζεσταθούν. Άλλα πάνε να του αγγίξουν και να, τους... να καλύψουν τα κενά τη ώρα του. Εν πάση περιπτώσει, εγώ είχα μια πολύ καλή γιαγιά. Αγία ψυχή. Έτσι εγώ την ένιωθα. Και έτσι, έτσι την αισθάνομαι στην καρδιά μου. Και με έβλεπε που διάβασα λοιπόν και είχα άγχο πάρα πολύ. Γιατί έπρεπε να πάω στο φροντιστήριο και δεν ήξερα τι δοτικέ. Δοτική πτώση δεν ήξερα. Ήξερα τα άλλα. Τη δοτική δεν την καταλάβαινα. Τι σημαίνει δεν καταλάβαινα. Δοτική. Ντάτιφ. Δο, τι είναι το Ντάτιφ. Τι θα πει. Δεν είχα προσλαμβάνουσα παράσταση στα ελληνικά. Ήμουν μικρό. Και πολύ περισσότερο γιαγιά μου δεν ήξερα από αυτά. Είχα ένα θείο βέβαια που ήξερα γερμανικά και μου συμπλήρωνε τα κενά στι ασκήσει. Αλλά ούτε αυτό μου άρεσε. Γιατί έλεγα αυτό τα ξέρει, μου τα βάζ, τα γράφει, τα βάζει, πηγαίνω, τα δείχνω. Αλλά εγώ δεν ξέρω τι σημαίνουν αυτά. Τι θα κάνω τώρα. Και είχα τη μου και με έβλεπε που διάβαζα. Και μου λέγε έτσι. Σε βλέπω λέει στεναχωρημένο. Δεν ήξερε τη λέξη άγχο. Λέω, π, έχω πολύ στεναχωρηθεί, φοβάμαι. Αντί να πω έχω άγχο, είπα φοβάμαι. Τότε λέγαμε φοβάμαι. Τώρα λέμε έχουμε, έχω άγχο. Γιατί ε, λέω, θα πάω στο φροντιστήριο και δεν τα ξέρω καλά αυτά. Και μου λέει, πότε έχει φροντιστήριο. Λέω, αύριο το πρωί, αλλά δεν τα ξέρω καλά. Και ξημέρωνε, το θυμάμαι, το Αγίου Δημητρίου. Και μου λέει, γιά μου. Μια τόσο απλή συμβουλή. Που πιστέψτε με, μου πήρε όλο το άγχο σαν την ψυχή. Μου λέει, έλα βρε, παιδάκι μου λέει, το Αγίου Δημητρίου ξημερώνει αύριο, μεγάλη μέρα, θα σε αφήσει ο Άγιος, όλα καλά θα πάνε, θα δεις που θα προλάβεις, όλα καλά θα πάνε, το Αγίου Δημητρίου αύριο. Και πι... πιστέψτε με, μόλις μου το αυτό το πράγμα, ηρέμησε η ψυχή μου, μόλις που την αισθανόμουν δίπλα μου, να έχει αυτή την πίστη στην καρδιά της, στη δύναμη του Θεού, των Αγίων του Θεού, του Αγίου Δημητρίου, τη χάρη των Αγίων, και στην πίστη αυτή ότι όλα καλά θα πάνε. Υπάρχει ένα αγαθό σχέδιο του Θεού για τον καθένα μα. Πίστεψε το. Εμπιστεύσαι αυτό το σχέδιο και θα δει. Μου πήρε το άγχο. Και διάβασα ήρεμα. Και μου έφυγε αυτό το ψυχοπλάκωμα. Αυτό το σφίξιμο στο στομάχι. Αυτή η αγωνία που νιώθουν τα παιδιά όταν πάνε στο σχολείο πιεσμένα και δεν έχουν διαβάσει κάτι, του πιάνει κάτι στο στομάχι. Και όσοι έχουν πιει το πρωί γάλα και τέτοια έχουν μια τάση ανακατεύονται. Ανακατεύονται τα σωθικά του. Από το άγχο. Απ' την αγωνία, πώς θα εξενταστώ, πώς θα πω Γιατί δεν υπάρχει αυτή η αίσθηση της πίστης, της αγάπης, της εστασιάς Ότι αυτούς που είναι απέναντι μου και με εξετάζει με αγαπάει Ότι πέρα από αυτόν υπάρχουν από πάνω μου άγιοι που με σκεπάζουν Ότι υπάρχει ο Θεός που με προστατεύει Όταν φύγει ο Θεός, μένει ψυχρός ο άνθρωπος Γίνεται παγωμένη η ψυχή του Δεν έχει κάπου να στηριχτεί, κάπου να πατήσει και αγχώνεται αν θες το παιδί σου να μην έχει άγχο, να μάθει να δημιουργείς γύρω σου ένα κλίμα γαλήνη, ηρεμία, εμπιστοσύνη, ασφάλεια. Να μπορεί ο άλλο δίπλα σου να είναι ο εαυτό του. Να μην αγχώνεται και να λέει τώρα πώ θα μιλήσω, πώ θα το πάρει, πώ θα του το πω, και αν παρεξηγηθώ, και αν θυμώσει, τι θα γίνει. Γιατί αυτό δημιουργεί άγχο. Μετά δημιουργεί ψεύτικο εαυτό. Μετά κάνει τα παιδιά να ντρέπονται να μιλήσουν. Κλείνονται, δεν ανοίγονται. Γιατί δεν μπορούν να πούν την αλήθεια. Αγχώνονται να πούν την αλήθεια. Γιατί λέει, όταν κάποια φορά είπα την αλήθεια, το αποτέλεσμα και η συνέπεια ήταν η ξύλο, η τιμωρία, οι φωνέ, οι βρυσιέ. Με καταράκουσαν οι γονεί μου με αυτά που μου είπαν, με ταπείνωσαν, με έκαναν να νιώσω τόσο χάλια, τόσο μειονυκτικά, με απεθάριναν. Με αποθάρυναν τόσο πολύ, που δεν μπορώ, όταν του βλέπω αγχώνομαι. Όταν του βλέπω τρέμω. Όχι η παρουσία μας, το πέρασμά μας δίπλα στους άλλους, να μην δημιουργεί άγχος. Να μην είμαστε πηγή άγχους για τους άλλους. Να είμαστε πηγή ηρεμία. Πολύ ωραίο αυτό. Όταν έγιναν παπάς και συλλειτουργήσα για πρώτη φορά με κάποιους ιερείς ήταν η πρώτη λειτουργία που έκανε μαζί με άλλους. Και ο ιερέας που ήταν εκεί ο προεστός, ο αρχαιότερος, και λειτουργούσε μου λέει να μην νιώθεις άγχος. Μ' αρέσει ότι όταν λειτουργώ με άλλους πατέρες να τους κάνω να νιώθουν απλά και όμορφα, όπως θα ήταν στην ενωρία τους. Όπω θα ήσουν να ήσουν μόνο, ήθισταν και τώρα. Μην αγχώνεσαι. Μην νιώθει τι θα πω τώρα εγώ που θα σε δω να κάνει έτσι να πει ένα λάθο ή να μην τα πει σωστά. Να κινήσει ελεύθερα. Όπω μπορεί. Όπω αισθάνεσαι. Μην πιέζεσαι. Πολύ ωραίο αυτό. Πολύ ωραίο αυτό. Αλλά για να το αισθανθεί ο άλλο, πρέπει να τον αφήνει και να μην απαιτεί από αυτόν να φτάσει εκεί που θες εσύ. Να σέβεσαι. Να σέβεσαι τη δική του προσωπικότητα, τη δική του αντοχή, τη δική του ωριμότητα. Και να μην του θέτεις εσύ όρια και επίπεδα και σημεία που πρέπει να φτάσει. Όχι, σεβάσου τον άλλο, τόσο μπορεί, παιδί μου, τόσο μπορεί, τόσο να κάνεις. Και στο φαγητό ακόμα, στο φαγητό. Μερικά παιδιά τρώνε με άχος, γιατί οι γονείς τους φωνάζουν ότι αν δεν το φας όλο, άλλο μόνο μονός σου. Μα δεν μπορεί να είναι αυτό, αυτό είναι δηλητήριο. Όταν αναγκάζει το παιδί σου να τρώει αγχωμένο, με μια απειλή από πάνω, ότι, ειδικά τα μικρά παιδιά, ότι αν δεν το φας αυτό ουέ και μόνος σου και δεν ξέρεις τι έχει να γίνει και θα κλειστείς το δωμάτιο και δεν θα πας πουθενά και δεν έχει να σου κάνουν κανένα δώρο και απειλές κλπ, η ψυχούλα τους αγχώνεται. Όταν διαρκώ νιώθεις ότι πρέπει να φτάσει σε ένα ιδανικό που σου βάζει ο άλλος και το απαιτεί από σένα αυτό είναι πηγή άγχου. Σε αγχώνει. Σε ταράζει. Σε πιέζει. Δεν μπορεί. Παιδι μου, φάει όσο μπορεί. Νιώσε άνετα. Νιώσε ευχάριστα. Νιώσε χαλαρά. Και φάει. Και γιατί τα παιδιά τρώνε με ξένου εύκολα. Γιατί τρώνε με την παρέα του εύκολα ενώ στο σπίτι καμιά φορά. Γιατί το σπίτι του αγχώνει. Μερικέ φορέ με το κλίμα που δημιουργούμε γύρω Είναι πολύ ωραία λοιπόν. Να δημιουργούμε ένα κλίμα χαλαρό γύρω μα. Να μην έχουμε άγχο. Και να μην δημιουργούμε και άγχο. Και όταν βλέπουμε ότι οι άλλοι δεν έχουν, να μπούμε εμεί στο δικό του σκεπτικό, στο δικό του κλίμα, και όχι να πάμε να βάλουμε αυτού στο δικό μα άγχο. Είναι μερικοί που δεν φτάνει που έχουν άγχο, βάζουν και του άλλου το στο δικό του το πανηγύρι και στη δική του τη ζάλη. Ε, όχι, αυτό δεν είναι σωστό. Αυτό πήγαν να κάνουν οι άνθρωποι, οι μαθητέ του κυρίου, όταν το καράβι πήγε να βουλιάξει. Και ο κύριο κοιμόταν. Κοιμόταν λέει επί το προσκεφάλιων, είναι καθεύδον. Κοιμόταν ο κύριο και άρχισε το καράβι να κυ... Ήταν κλειδονιζόμενο λέει. Τα... τα κύματα σηκώνονταν, μεγάλη ταραχή, τρικυμία. Μπήκαν μέσα κύματα, φοβήθηκαν μήπω βουλιάξουν και ο κύριο κοιμόταν. Μα τι, τι, τι είναι αυτό, η ύπνος να κοιμάσαι και να κινδυνεύει το καράβι να βουλιάξει. Άγχο οι μαθητέ. Ταραχή, πνιγόμαστε, χανόμαστε. Φυσικά δεν, πνίγη... δεν πνίγηκαν σε μια κουταλιά νερό, εκεί πρόκειτο για ολόκληρη λίμνη. Αλλά. Κοιτάξτε, ο Κύριος σαν μικρό παιδάκι, όπως τότε στην αγκαλιά της Παναγίας μας, που τον κρατούσε και κοιμόταν, έτσι ένιωθε. Η λίμνη ήταν δική του. Η άνεμη ήταν δική του. Τα κύματα, αυτό τα φτιάξε. Ήταν στο σπίτι του. Η γη όλη είναι το κρεβάτι του, ο θρόνος του. Και κοιμόταν ήσυχα. Ο Κύριος δεν είχε φόβο στον κόσμο αυτό. Δεν τον φόβησε τίποτα. Γι' αυτό πήγαινε μέσα στα σκοτάδια, στην έρημο. Προσευχόταν. Πήγαινε στην έρημο και προσευχόταν 40 μέρε και νίστευε. Πήγαινε στο όρο των ελαιών μέσα τη νύχτα μόνο του. Χανόταν σε ηρεμικά τοπία και καθόταν. Ήταν το σπίτι του. Δεν είχε φόβο. Γιατί ακριβώ και την αγάπη. Δεν είχε άγχο ο κύριο στον κόσμο αυτό. Αγαπούσε τον κόσμο που ίδιο έπλασε. Ήταν τα έργα των χειρών του. Και γι' αυτό κοιμόταν. Στο καράβι αυτό κοιμόταν. Οι μαθητέ πανικόβλητοι να βγάζουν τα νερά και ξαφνικά βλέπουν ότι δεν πάει άλλο και τον ξυπνάνε. Και τον ξυπνήσαν και τι κάνανε. Θέλανε να ανχώσουνε και τον Κύριο. Λάθος κίνηση. Αντί να προσπαθήσουν να πάρουν από τον Χριστό τη γαλήνη του, προσπαθούν να δώσουν στον Χριστό το δικό του άγχος και το δικό του πανικό. Ανάποδα. Αυτό που κάνουμε εμείς. Και τι του λένε, κύριε Ουμέλισε, ότι απολύμεθα, κύριε Κοιμάσαι, δεν σε ενδιαφέρει ότι χανόμαστε. Ξύπνα επιτέλου, μπε και εσύ στη δική μα προβληματική. Έλα και εσύ μαζί μα να αγχωθεί. Αγχώσου και εσύ επιτέλου μαζί μα. Δεν μπορούμε να σε βλέπουμε τόσο ήρεμο, τόσο γαλήνιο. Γιατί είσαι έτσι. Γιατί είμαι έτσι. Γιατί εγώ είμαι ο Θεό. Γιατί ο Θεό είναι απαθή. Ο Θεό δηλαδή δεν πάσχει από τα ανθρώπινα αυτά. Αυτό θα πει απαθής, Απαθή στην εκκλησιαστική γλώσσα. Δεν θα πει αυτό που δεν έχει. Που δεν τον αγγίζει τίποτα, που είναι ψυχρό και αδιάφορο στη ζωή. Με την έννοια που λέμε σήμερα, αυτό είναι να προσπέρασε μπροστά μου, απαθέστατο, που το χρωματίζουμε αρνητικά. Όχι. Απαθεί θα πει ότι ο κύριο είναι υπεράνω των ανθρωπίνων πραγμάτων. Δεν τον αγγίζει για να τον ταράξει το πρόβλημά μα. Τον αγγίζει, τον νιώθει, συμπάσχει, μα αγαπάει. Αλλά δεν μπορεί να μπει στη δική μα αγχωτική κατάσταση. Αυτό δεν μπορεί να το νιώσει ο κύριο, γιατί σε άλλη ατμόσφαιρα σε άλλη ατμόσφαιρα ψυχής, στην ειρήνη τη δική του, στη θεϊκή γαλήνη τη δική του. Και ο Κύριος ήταν ήρεμος, γαλήνιος, σαν τα νερά της θάλασσας, όταν σε ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα κοιτάς και όλα λάμπουν και όλα είναι ήσυχα και καθρεφτίζεσαι, έτσι ήταν μονίμως η καρδιά του Κύριου μας. Μονίμως, ήσυχη η καρδιά του, γαλήνια. Και τι κάνει ο Κύριος, αντί ο Κύριος να πάρει από αυτούς το άγχος, μεταδίδει σε τη δική του γαλήνη και απλώνει τα χέρια του και βγάζει τη γαλήνη του αυτή από το σώμα του από την θεϊκή ψυχή του από την αγιότητα του προσώπου του βγάζει τη γαλήνη αυτή και στους μαθητές και στη θάλασσα και στον άνεμο και όλα εσύ χασαν. και του λέει ο Κύριος γιατί είστε δειλοί, ο δεν έχετε πίστη αυτό είναι που φταίει. Δεν φταίνουν τα κύματα. Γιατί σήμερα είναι τα κύματα, αύριο θα είναι τα λεφτά, μεθαύριο θα είναι μια αρρώστια, μεθαύριο θα είναι κάτι άλλο. Κάτι θα είναι πάντα. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι η ψυχή σου να θεραπευτεί από τη βασική ρίζα του προβλήματο. Και μετά, είτε είναι κύμα, είτε είναι στεναχώρια, οικονομική, σωματική, ψυχή, οτιδήποτε και να είναι, εσύ θα έχει βρει το μυστικό, που είναι η εμπιστοσύνη σε μένα. Και δίνει ο κύριο τη γαλήνη του και ηρεμήσανε. Και τα κύματα και οι άνεμοι. Θαυμαστό, διπλό θαύμα. Γιατί διπλό. Γιατί όταν οι η άνεμοι, τα κύματα θα πρέπει να συνεχίζουν για λίγη ώρα να κουνιούνται. Έτσι δεν είναι. Όταν φυσάς ένα ποτήρι με νερό και σταματές απότομα να φυσάς, συνεχίζει ο κυματισμός. Συνεχίζει. Εκεί όμως έγινε αυτομάτος γαλήνη μεγάλη. Και έγινε το γαλήνη μεγάλη. Σταμάτησε η λέλαπα του, α... του ανέμου, τα κύματα. Και γίνει απόλυτη γαλήνη και στη θάλασσα και στου ανέμου και το κυριότερο στι καρδιέ των μαθητών οι οποίε είχαν τη μεγαλύτερη τρικυμία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει η καρδιά του, όχι η θάλασσα. Η δική του ταραχή, το δικό του άγχος. Και του το πήρε ο κύριο. Πώ? Άπλωσε τα χέρια του. Αυτό είναι το μυστικό. Να ανοίξει τα χέρια σου, να πα στον Χριστό που έχει και αυτό ανοιχτά τα χέρια του και να γίνει αυτή η συνάντηση. Και να γίνει αυτή η μετάγκηση τη ειρήνη, τη γαλήνη της ηρεμία. Αυτή η ανασφάλεια έτσι τα φύγει. Την οποία ο Κύριος ποτέ δεν είχε. Ποτέ δεν είχε ο Κύριος ανασφάλεια. Ποτέ δεν είχε φοβία. Ποτέ δεν είχε άγχος. Ποτέ δεν μετέδωσε στους μαθητέ του ταραχή. Ακόμα και στι πιο δύσκολε ώρε τη ζωή του, λίγο πριν το πάθο του, τα φρικτά πάθη του, λίγο πριν σταυρωθεί, ο κύριο μετέδιδε γαλήνη. Του κάλεσε σε τραπέζι, σε γεύμα, στο μυστικό δείπνο. Επιθυμία, επεθύμησα τούτο το Πάσχα, φαγίν με θυμών, του είπε. Πεθαίνω και θέλω να πάμε να φάμε. Να πάμε να φάμε μαζί. Να ζήσουμε την αγάπη τη επικοινωνία. Να σα δώσω το δώρο τη κοινωνία. Να σα μεταδώσω την ειρήνη μου. Ειρήνη αφήιμη ημίν. Ειρήνη δίδομη ημίν. Ό, καθώ ο κόσμο δίδοση, εγώ δίδομη ημίν. Σα δίνω μια ειρήνη. Διαφορετική από αυτή που δίνει ο κόσμο. Σα παίρνω το άγχο. Σα δίνω άλλα βιώματα. Σα δίνω άλλε εμπειρίε. Σα δινω αλλε εμπειρίες σα δινω τον εαυτό μου. Και ότι Χριστό σε ειρήνη ημών. Αυτό είναι η ειρήνη. Ο ίδιο ο Χριστό. Μας άφησε τον εαυτό του για να έχουμε την ειρήνη του. Μα άφησε τα δώρα τη αγάπη του. Τη χάρη του, το Πανάγιο Πνεύμα μας έστειλε. Οπότε έχουμε όλες τις προποθέσει να έχουμε την ειρήνη, να έχουμε την ασφάλεια στην καρδιά μας. Για σκέψου, λέει ο Άγιος Νικόδημος, πήγαινε ο Κύριος λέει στο σταυρό του, λες και πήγαινε σε πανηγύρι, λες και πήγαινε να γλεντήσει, λες και πήγαινε να διασκεδάσει. Δηλαδή με τέτοια αισιοδοξία ψυχής. Με τέτοια ισορροπία εσωτερική, χωρί πανικό, χωρί ταραχή, χωρί φόβο. Για σκέψου να σου λένε στη φυλακή ότι σε λίγε μέρε δικάζεσαι. Σε λίγε μέρε αλλού που έχουν θανατικέ καταδίκες, θανατική ποινή, ότι αύριο πεθαίνει. Τελευταία σου στιγμή. Δεν θα νιώθεις χάλια. Δεν θα νιώθει, δεν θα σε βυθισμένο στη μελαχολία, στη θεναχώρια, στην απογοήτευση, στην αποθάρρυνση. Μαράζωσαι η ψυχή σου. Μαραζώνει η ψυχή σου. Και ο κύριο, όχι απλώ δεν μαράζωσαι η ψυχή του, τότε άνθισε. Πολύ περισσότερο από κάθε άλλη στιγμή. Και έβγαλε την αγάπη. Και φανέρωσε την αγάπη. Και του είπε τα υπεροχότερα λόγια εκείνη τη στιγμή. Πριν το τέλο του. Δεν είχε άγχο ο κύριο. Δεν είχε, είχε άγχο για τίποτα. Ούτε όταν ένιωθε ότι οι άλλοι τον καταδιώκουν. Ούτε όταν το του έλεγαν ότι απειλεί τη ζωή του. Ούτε όταν το οι κραματίε και οι φαρισοί έστειναν ενέδρε με τα λόγια να τον πιάσουν. Είτε να τον πιάσουν και να τον, φιλα... να τον οδηγήσουν στην ανάκριση σωματικά να τον συλλάβουν. Ποτέ δεν είχε ταραχή ο κύριο. Ποτέ δεν είχε άγχος. Ποτέ δεν ζούσε στον χώρο τη φαντασία. Τι θα γίνει, τι θα μου συμβεί. Όχι. Ζούσε το τώρα. Ζούσε το σήμερα. Ζούσε το εδώ και τώρα του Θεού. Που είναι το εδώ και τώρα αυτή τη ζωή που ζούμε. Τώρα. Άστα τα άλλα. Άστα το άλλο. Θα έρθει. Όταν θα έρθει θα, θα συμβεί και τότε θα πονέσουμε. Τώρα ζούμε αυτή τη στιγμή που είμαστε μπροστά. Τον άρτον ημών των επιούσιων. Δώση μην σήμερον. Σήμερα. Και αν κάθε σήμερα, κύριε μου δίνει τον άρτο μου, θα έχω κάθε μέρα άρτο. Σήμερα όμω, εγώ θέλω να μου δώσει. Σήμερα. Για να μάθω να μην σκέφτομαι το αύριο αχωτικά. Αν έχει παιδιά, θα βάλει λεφτά στην τράπεζα, θα έχει κάποια αποταμίευση, θα κάνει κάποιο σπίτι να έχει, θα έχει ένα διαμέρισμα, κάτι, δεν είναι κακό. Αλλά αυτά όλα θα τα κάνει χωρί ανασφάλεια, χωρί πανικό, χωρί αναστάτωση. Αυτό είναι το ωραίο. Κάνε ό,τι κάνει. Αλλά με διαφορετικό τρόπο. Άλλαξε το μηχανισμό τη ψυχή σου. Δούλεψε αλλιώ. Πάρ το αλλιώ αυτό που κάνει. Αντιμετώπισε το διαφορετικά. Δεν σου ζητάει ο Χριστό να αλλάξει τη ζωή σου ω προ του ρυθμού που ζει, τη δουλειά που πηγαίνει, αλλά να αλλάξει τον τρόπο που βλέπει τη ζωή σου. Να δει τη ζωή όπω τη βλέπει ο Θεό. Να δει με τα μάτια του Χριστού τον κόσμο, τον εαυτό σου. Για να γίνει αυτό, πρέπει να βγει από τον εαυτό σου. Μου το ένα παιδί αυτό αλλά μου το είπε «Λυπές». Δεν μου πω όλη την, όλη την ε, θεραπεία τη σωστή που προτείνει η Εκκλησία. Μου λέει «Μερικές φορές παρακολουθώ τον εαυτό μου σε αυτά που κάνω, βγαίνοντα από τον εαυτό μου. Φαντάζομαι ότι είμαι κάποιος και κάθομαι και κοιτάω τη ζωή μου. Φαντάζομαι ότι έχεις ένα, μια βίντεο κάμερα και βλέπεις τη ζωή σου, ως θεατής». Λοιπόν, και ξέρετε μου λέει «Νιώθω ότι είμαι ένα τρελός. Βλέπω πώς τρέχω. Τι με πιάνει, αγωνία, ε, ένταση. Η υπερκινητικότητα αρρωστημένη, η καρδιά μου χτυπάει γρήγορα, Ανασφάλειες Και λέω, Καλά, είμαι καλά, πώς είμαι έτσι. Και του λέω, Αυτό θα σε βοηθήσει να έρθεις σε κάποια συνέστηση. Αλλά αυτό δεν είναι θεραπεία από μόνο του. Σε ένα βαθμό σε βοηθάει και αυτό. Αν δεις τον εαυτό σου και πει, Κοίτα, πώς πώ είμαι, Πώς ζω έτσι. Ε, τι ρυθμή είναι αυτή η ζωή που, που έχω, Είμαι άρρωστο. Ήρεμα, ηρέμησε. Περπάτα πιο σιγά. Ε, σου πιο ήρεμα, μίλα πιο ήρεμα, ε, τα Ταραχή και τους άλλους που τους μιλάς Και άγχος Αλλά το άλλο το ωραίο Είναι αυτό που λέει η Εκκλησία μας Να βλέπουμε τη ζωή μέσα τα μέγια του Χριστού Εμείς νουν Χριστού έχουμε Έχουμε το νου του Χριστού Βλέπουμε και νοούμε Και σκεφτόμαστε τον κόσμο Όχι με το πνεύμα του κόσμου Αλλά με το πνεύμα του Χριστού Και έτσι να δεις τη ζωή σου Να δεις τα πράγματα όπως ο Χριστός τα φέρνει Φαντάσου να ζούσες στην εποχή του Χριστού Να έχεις πολλά προβλήματα. Να τρέχε στη Ναζαρέτ να κάνει δουλειέ, στη Γαλιλαία, όπου είναι ο κύριο, να έσουνε κι εσύ στην ίδια πόλη, να μην τον ήξερε, να μην τον ήξερε τον Χριστό, απλώ να ξέρεις ότι υπάρχει. Και όπω έτρεχε πανικόβλητος κάποια μέρα σε μια στροφή του δρόμου να έπεφτε επάνω πάνω του. Με του μαθητέ του, εσύ έτρεχε, αυτό ήρεμο, περπάταγε, καλήνεια και τον κοιτάς στα μάτια. Και ξαφνικά βλέπει αυτά τα μάτια και λε: Τέτοια μάτια δεν έχω ξαναδεί. Τι μάτια είναι αυτά. Γιατί, γιατί. Έχουν μέσα του όλη τη γαλήνη του ωκεανού. Όλη τη γαλήνη τη της Γαλιλαία. Όλη τη γαλήνη που υπάρχει στον ουράνιο κόσμο. Τη γαλήνη των αγγέλων. Όλη τη γαλήνη. Όλη την ηρεμία. Όλη την ειρήνη. Ζωγραφισμένη σε αυτά τα μάτια. Και ξαφνικά μπροστά του, μόνο που τον κοιτά, παραλύουν όλα τα προβλήματά σου. Και ενώ ετοιμάζεσαι να του πει κάτι, δεν έχει τι να του πει. Γιατί με που τον βλέπει, καθυλώνεσαι. Και ηρεμεί εσύ. Δεν ξέρω αν είναι κακή αυτή η εικόνα που φέραμε, να τη φανταστούμε, αλλά νομίζω ότι μπροστά στον Χριστό, αν κανεί σταθεί με την προσευχή του και επικαλεστεί τον κύριο και νιώσει τον κύριο στην καρδιά του, αυτομάτω το άγχος του θα φανείται ένα μεγάλο ψέμα. Μια μεγάλη απάτη, μια μεγάλη ψευδέστηση, ένα τίποτα. Τι λε τώρα, στεναχωριέσαι γιατί. Ποια είναι τα προβλήματα που σε αποσχολούν. Κοίτα μένα που με ο Θεό. Βγει λίγο από αυτή τη σφαίρα τη γη και δε τη ζωή σου βαφτισμένη. Πρώτα μες στο Θεό και μετά ξαναδέστη. Να δεις πώς θα τα δεις αλλιώς τα πράγματα. Αλλιώς τη ζωή. Αλλιώς την αρρώστια. Αλλιώς τα λεφτά. Αλλιώς το φαγητό. Αλλιώς τα παιδιά. Όλα θα τα βλέπεις. Πάλι θα τα βλέπεις. Όλα. Αλλά αλλιώς. Με άλλο μάτι. Λέει ο πατήρ Σοφρόνιος του ΕΣΕΞ ότι όταν γνώρισα τον Κύριο εδόθη είσαι ετέρα ετέρα και ετέρα ακοή. ετέρα όραση. Όραση διαφορετική. Ακοή διαφορετική. Ακούω αυτά που άκουγα αλλά αλλιώς. Βλέπω αυτά που, που έβλεπα αλλά αλλιώς. Θεϊκά. Θεοπρεπώς. Με έναν τρόπο ένθεο βλέπω τη ζωή μου. Διαφορετικό τρόπο από ό,τι παλιά. Και δεν αγχώνομαι για τα ίδια πράγματα. Έτσι θέλει ο Χριστό να βλέπουμε τη ζωή. Όπω τη βλέπει αυτό. Που δεν τον πιάνει. Ούτε στεναχώρια, ούτε πανικό, ούτε φόβο. Γιατί αυτό ξέρει και ζει και είναι η ενσάρκωση, ο ίδιος ο κύριο, τη βασιλεία του. Τη βασιλεία του Θεού. Αυτό είναι η ειρήνη μα. Αυτό είναι η αληθινή βασιλεία που περιμένουμε. Αυτό είναι ο Παράδεισος Και δεν μπορεί μπροστά στον παράδεισο του Θεού να υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι δυνατόν να σταθεί πρόβλημα μπροστά στον Χριστό. Γι' αυτό όταν κάνει κάνει προσευχή. Όταν κανεί βγει από τον κόσμο αυτό και σκεφτεί κάτι άλλο και ανεβεί στο Θεό, δεν υπάρχει πρόβλημα για να χώνεται. Όλα τα άγχη φεύγουν. Ένα μια φορά έκανε προσευχή, λέει, γιατί είχε καρκίνο. Και εκεί έχω δει και κάτι εξετάσει. Και όταν έκανε προσευχή και πέρασε αρκετή ώρα, φυσικά αυτό που κάνω εγώ κι εσύ δεν είναι προσευχή για πέντε λεπτά, μιλάμε για προσευχή να αφοσιωθεί και, και, και να βρεθεί στο Θεό. Να βρεθεί στο Θεό. Όταν λοιπόν βρέθηκε μπροστά στο Θεό και ζούσε αλλού. Ξέχασε τι ήθελε. Του έφυγε το άγχο, ξέχασε τον καρκίνο, ξέχασε και τι ήθελε να ζητήσει. Και κατάλαβε ότι μπροστά στο Θεό δεν υπάρχει πρόβλημα για να αγώνεσαι. Όταν λοιπόν έχει συνέχεια το Θεό, γι' αυτό είπε ο κύριο Γρηγορείτε και προσεύχεστε, ή να μην εισέλθετε ει πειρασμόν, συνέχεια να έχετε γρήγορηση και προσευχή, ώστε κάθε τι που πάει να σε απασχολήσει να το διαλύει. Να διαλύεται. Να μην υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, είναι πολύ ωραίο αυτό. Σε μια εκκλησία τη Αγγλία. Μια φορά που είχε πολύ συννεφιά, σε μια εκκλησία μπήκε μέσα ένας και είχε πολύ συννεφιά. Και μέσα στην εκκλησία είχε πολύ φως. Φως, λαμπρότητα. Κοιτάει ζεσμίωνα τα φώτα, αλλά είχε πολύ φως. Και κοιτάει τι γινότανε. Έμπαινε το φως από τον τρούλο. Τι είχε γίνει. Είχαν κατέβει τα σύννεφα πάρα πολύ χαμηλά, αλλά ο τρούλος ήταν πολύ ψηλά και έσκιζε τα σύννεφα ο τρούλος και πάνω από τον τρούλο υπήρχε ο ήλιος Ψυλά. Από εκεί δεν υπήρχαν σύννεφα. Και έμπαινε φω από ένα άλλο επίπεδο. Και έμπαινε φω στην εκκλησία ηλιακό, ενώ παντού γύρω είχε συννεφιά και ο μήκλη. Αυτό είναι. Αν μπορέσουμε και βγούμε και τρυπήσουμε τα νεύια αυτή τη ζωή, τα νεύια αυτού του κόσμου, του αγχωτικού, και αγγίξουμε το Θεό, θα καταλάβουμε ότι θα μπει πολύ φω στην καρδιά μα και τίποτα από αυτά που μας απασχολούν δεν θα μα απασχολούν. Θα τα αντιμετωπίσουμε πολύ διαφορετικά. Πολύ ήρεμα. Θα έρχεται το παιδί να φωνάζει, να λέει εκείνο θέλω άλλο, κόπηκα σε εξετάσεις, κόπηκα στο χέρι μου, ματώνω, έχω αυτό. Θα πάμε στο γιατρό, θα τρέξουμε, θα κάνουμε όλα όσα κάνουμε, αλλά η ψυχή μας θα είναι κάπως αλλιώς. Θα είναι κάπως αλλιώς. Θα είναι μια μικρή ζάλη που θα νιώθουμε. Μια ζάλι που μας δίνει η εκκλησία, αλλά μια ζάλη νυφάλια, μια μέθη νυφάλια. Θα μεθύσουμε με την εκκλησία, αλλά δεν θα μεθύσουμε τόσο που θα χάσουμε τη λογική μας. Και την ορθοφροσύνη μα και τη διάβια τη σκέψη μα, αλλά θα μεθύσουμε τόσο που να αντέχουμε τον πόνο τη ζωή και να ξεπεράσουμε τον πόνο τη ζωή. Σαν τον Ναρκωμανί που πήγε στον πατέρα Παίσιο ένα πρωί ένα Ναρκωμανί και πήγε πριν πάρει τη δόση του. Και ξέρετε γιατί πήγε εκεί πρωί. Και του λέει: Πάτερ, ήρθα πρωί πρωί για να έχω καθαρό κεφάλι, για να μπορώ να συνενωθώ μαζί σου. Γιατί όταν παίρνω τη δόση μου λέει: Δεν επικοινωνώ. Και τον αρχίζει ο πατήρ Παΐσιος, σε τέτοια υπέροχα λόγια που του κάνει μια ανατομία τη ψυχή του, μια ξωνική τομογραφία τη καρδιά του, του μίλησε και τον Θεό, του μετέγγισε την αγάπη του Χριστού, και του λέει στο τέλο του ναρκωμανεί. Πουχ, πάτερ, την έπαθα πάλι. Ήρθα, λέει, χωρί να έχω πάρει τη δόση μου, αλλά φεύγω από κοντά σου, λε και έχω πάρει τη δόση μου. Περίεργο πράγμα, λέει. Και εσύ με έκανε να νιώσω, λέει, σαν να ζω σε έναν παράδεισο. Και εσύ με έκανε να νιώσω. όπω νιώθω όταν παίρνω τον ναρκωτικό. Με ζάλισε, με μέθυσες Και του λέει ο πατήρ Παΐσιος Δεν βλέπεις όμως καμία διαφορά Το ίδιο είναι Το ναρκωτικό που παίρνεις Είναι το ίδιο με αυτό που σου έκανα εγώ να αισθανθείς την ψυχή σου με αυτά που σου είπα Και του λέει όχι Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά Εσύ πάτρι λέει με αυτά που μου πες, Με μέθυσες Αλλά δεν έχασα τη διάβγεια του μυαλού μου Μπορώ και επικοινωνώ Και ξέρω ποιο είμαι Και τι θέλω και τη ζητάω Νιώθω ότι ζω. Ενώ με την, την άρκωση του ναρκωτικού ναρκώνομαι για λίγε ώρε, βαραίνει το κεφάλι μου, ξεχνιέμαι για λίγο, αλλά μετά επιστρέφω στην πραγματικότητα και είναι σαν να χτυπάω σε έναν τοίχο, μολυβένιο και υποφέρω, λέει. Υποφέρει η ψυχή μου, υποφέρει το κεφάλι μου, υποφέρει όλη η ζωή μου. Αυτή είναι η διαφορά. Είπε ο Μάρξ ότι η θρησκεία, η πίστη είναι το όπιο του λαού. Ότι είναι το ναρκωτικό του λαού. Και λέει η Εκκλησία, πρόσεξε, να το διευκρινίσεις. Η πίστη πραγματικά είναι ένα φάρμακο για το λαό. Κάνει αυτό που κάνει και το φάρμακο στο σώμα, με την εξή διαφορά, δεν σε αρρωσταίνει. Αυτό το φάρμακο, αυτό που εσύ ονομάζει σώπιο, αυτό που εσύ ονομάζει ναρκωτικό, δεν είναι ναρκωτικό. Αλλά βοηθάει την ψυχή να αντέχει τον πόνο τη ζωή, ενώ όμω διατηρεί την ακμεότητά τη, της, τη σοντάνια τη, τη σφριγγυλότητά τη. Είναι ξύπνια η ψυχή σου κοντά στο Θεό. Είσαι και μεθυσμένο, από ευτυχία και χαρά και πίστη και εσύ κάπου αλλού αλλά ταυτόχρονα ζεις και το εδώ και τώρα ξέρεις τι σου γίνεται ο ναρκωμανής δεν ξέρει τι του γίνεται ο ναρκωμανής δεν μπορεί να επικοινωνήσει δεν μπορεί να ζήσει εύκολα δεν μπορεί να κάνει την οικογένειά του εύκολα δεν μπορεί να αναθρέψει παιδιά εύκολα δεν μπορεί καν να κάνει παιδιά εύκολα ενώ εγώ μέσα στην εκκλησία που εσύ με λες ναρκωμένο. δεν είμαι είμαι μεθυσμένο. Είμαι μεθυσμένο, λέει ο Άγιο Ισάκο από τη μέθη του Θεού, η οποία με κάνει να βλέπω αλλιώ τα πράγματα. Για πήγαινε σε ένα μεθυσμένο και πε του ότι πήρε φωτιά το σπίτι σου. Τι θα πει ο μεθυσμένο, τίποτα. Θα γελάει και θα τραγουδάει. Δεν καταλαβαίνει. Δεν τον αγγίζουν αυτά τα πράγματα. Έτσι νιώθομαι στην Εκκλησία. Ακούω τα προβλήματα τη ζωή, αλλά σαν μεθυσμένο. Είμαι αλλού. Τα αντιμετωπίζω αλλιώ. Με ψυχραιμία. Με την ηρεμία και τη γαλήνη και την ήσυχη ψυχή και το κεφάλι το φτιαγμένο σαν του μεθυσμένου μόνο που δεν είναι μεθυσμένο. Η Εκκλησία αυτό το ονομάζει νυφάλιο μέθη. Μια μέθη συνδυασμένη με νυφαλιότητα, με γρήγορση, αντιφατικές συλλέξεις, οξύμορο το σχήμα. Δεν μπορεί να είσαι και μεθυσμένος και νυφάλιος. ε; Αυτό μπορεί μόνο μέσα στην Εκκλησία. Ενώ εκτός της Εκκλησίας υπάρχει μόνο η νάρκωση. Μόνο το ναρκωτικό ναρκ Νάρκωση καταστρεπτική, νάρκωση που σε πεθαίνει. Ενώ εδώ στην εκκλησία υπάρχει μια νάρκωση που τη λένε η άλλη νάρκωση, αλλά δεν είναι νάρκωση. Είναι ένα μεθύσι ευτυχίας που σε κάνει να βλέπεις αλλιώς τη ζωή. Αυτό δεν είναι θεωρία, είναι μια πραγματικότητα. Και θυμάμαι την κοπέλα που πήγε σε ένα γέροντα που ήρθε από το Άγιο Όρος και του είπε τα προβλήματά της. Τι προβλήματα, φοβερά. Έδινε το lower και την είχε πιάσει τέτοιο πανικό για τα αγγλικά, άγχο, άγχο, τρέλα. Υπέφερε, έπαιρνε χάπια να κοιμηθεί, δεν μπορούσε να συνέλθει. Τα χυπαλμίε, τα μαλλιά τη πέφτανε. Τι, προβλήματα, πάρα πολλά. Άγχο. Και τη λέει ο Πατυρπαίσιο, Σε ζηλεύω και σε λυπάμαι. Σε λυπάμαι και σε ζηλεύω. Θα στε εξηγήσω και τα δύο. Και κράτε όποιο θέλει. Σε λυπάμαι, τη λέει, που τόσο μικρά προβλήματα και ασήμαντα σε κάνουν και στεναχωριέ εδώ πολύ. Σε λυπάμαι. Καταστρέφει τα νιάτα σου για το αν θα περάσει ή δεν θα περάσει το lower. Και αρρωσταίνει γι' αυτό. Αξίζει τον κόπο να θεωρεί πρόβλημά σου αυτό. Έλα να σε βάλω δίπλα σε έναν ναρκωμανί, σε έναν καρκινοπαθή, σε έναν άρρωστο, σε έναν τιμοθάνατο, σε κάποιον που κάνει χείριση ανοιχτή καρδιά στην εντατική. Έλα να σε βάλω και να δει ποιο είναι το πρόβλημα τη ζωή. Αυτό που περνά εσύ ή αυτό που έχουν οι άλλοι. Και θα δει αυτομάτω ότι το πρόβλημά σου δεν είναι τόσο δυνατό. Που το θεωρεί τόσο μεγάλο και αγχώνεσαι. Γι' αυτό σε λυπάμαι. Θεωρεί μεγάλο αυτό που δεν είναι μεγάλο. Θεωρεί μεγάλο το ασήμαντο. Και το μεγαλοποιεί τόσο πολύ και αρρωσταίνει. Σε λυπάμαι, τη λέει. Που βυθίζεσαι και πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό. Κρίμα. Και είσαι και έξυπνη κοπέλα, τη λέει. Και σπουδάζει. Ναι, αλλά είπατε, πάτε λέει ότι και με ζηλεύετε. Ναι, λέει σε ζηλεύω κιόλα. Σε ζηλεύω. Γιατί το πρόβλημά σου, λένε, είναι μόνο το lower. Ενώ άλλοι έχουν τόσο μεγάλα προβλήματα. Μακάρι το δικό μου πρόβλημα, λέει, να ήταν μόνο αυτό που έχεις εσύ. Μακάρι το πρόβλημα του κόσμου, το άξιο για άγχος, να είναι μόνο το δικό σου πρόβλημα. Υπάρχουν τόσα προβλήματα στη ζωή που να λες δόξα το Θεό που έχεις άγχος σου, το lower, σιγά το πρόβλημα. Αν καταλάβεις και απομυθοποίησεις αυτό το μύθο που έχεις κάνει μέσα σου, το μύθο της ψευτιάς και θεωρείς μεγάλα πράγματα τα ψέματα, ένα πτυχίο, οτιδήποτε και να θε να πετύχει. Οτιδήποτε και να θες να πετύχει δεν είναι άξιο. Και δεν πρέπει να σταθεί εμπόδιο στην ευτυχία σου. Να σε κάνει να μελαχολήσεις να αγχωθείς, να αρρωστήσει. Αν θα περάσει ένα μάθημα, αν θα κοπεί σε μια εξωτερική ή όχι. Θα κάνει τα δύνατα δυνατά να περάσει. Το διευκρινίζουμε αυτό. Δεν εννοούμε ότι θα κάνει αγώνα. Αλλά όχι αυτό ο αγώνα. Είναι αυτό που λέει αγώνα χωρί αγωνία. Θα κάνει τα πάντα. Σαν να εξαρτώνται τα πάντα από σένα. Αλλά και θα τα αφήνει όλα. Σαν εξαρτώνται όλα από το Θεό. Με στην καρδιά σου θα τα αφήνει όλα στο Θεό Αλλά στο μυαλό σου Στα έργα των χειρών σου Στις ασκήσεις που θα κάνεις Στις εργασίες που θα κάνεις Θα τα κάνεις όλα, λες και περνάνε από το χέρι σου Αλλά καρδιακά θα ζεις απόσταση Δεν θα σε νοιάζει τίποτα Θα αγαπάς το Θεό και θα λες Κύριε πάνω απ' όλα να είμαι κοντά σου Να είμαι μαζί σου Πάρε μου Κύριε κάθε άγχος Και βοήθησέ με να γίνεις Εσύ Κύριε να γίνεις το άγχος μου. Εσύ να γίνει η σκέψη μου, και αν έχω αιμονέ, και αν έχω αιμονέ σκέψει και αιμονέ ιδέε και κολλάνε πράγματα στο μυαλό μου, κύριε, πάρτε μου όλα και κάνε με να κολλάω σε σένα. Αν θέλω να έχω ένα άγχο και επιτρέπεται να έχω μόνο ένα άγχο, μια αγωνία, αυτή να είναι η αγωνία μου. Ο κύριο, η βασιλεία του, ο Παράδεισος, η ψυχή μου, η σχέση μου με το Θεό, η αγάπη με του αδελφού μου, η εκκλησία μου. Αυτό, αν ο Χριστό γίνει το άγχο μου, όλα τα άλλα δεν θα είναι άγχο. Δεν θα με νοιάζει τίποτα το ανθρώπινο. Και όταν δεν σε νοιάζει τίποτα το ανθρώπινο, τότε θα πετύχει όλα τα ανθρώπινα. Γιατί θα τα κάνει χωρί άγχος Και θα πετύχει. Δεν θα σε νοιάζει. Και να χάσει και να μην χάσει. Και όποιο πηγαίνει έτσι άνετο. Ελεύθερο. Απελευθερωμένο από τη δέσμευση αυτή του κόσμου και από την εξάρτηση των πραγμάτων του κόσμου, είναι ο πιο επιτυχημένο άνθρωπο στον κόσμο. Ο πιο ευτυχισμένο. Ο πιο ευλογημένο. Λοιπόν, κύριε, γίνεσαι το άγχο τη ζωή μα που θα καταλάβουμε αν γίνεις, ότι δεν είσαι άγχος, αλλά είσαι απόλαυση. Και αν καταλάβουμε τη δική σου απόλαυση, τότε όλα τα άλλα που θεωρούμε άγχος, θα καταλάβουμε πόσο μεγάλα ψέματα είναι και θα ερεμήσει η ψυχή μας. Και τώρα και για πάντοτε. Να ευχαριστούσω πολύ σε αυτό το σημείο αυτούς που βοηθούν την εκπομπή αυτή να φτάσει καθαρά στα αυτιά με πολύ φροντίδα και επιμέλεια και συγκεκριμένα τον Βασίλη Χατζηνικολάου ο οποίος επεξεργάζεται ηχητικά την εκπομπή αυτή και την επενδύει μουσικά με πολύ αγάπη και μεράκι. Λοιπόν, έχουμε ακόμα άγχος να κάνουμε προσευχή στον Κύριο να κάνει ένα βήμα μέσα μας και σιγά σιγά όσο μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία και πλησιάζουμε τον Χριστό να φύγει το άγχος και να παρακαλάμε τον Κύριο να μας δίνει την αγάπη Του για να φεύγει έξω από την ψυχή μας κάθε φόβος κάθε άγχος κάθε ανασφάλεια για το παρόν για το μέλλον, για το παρελθόν για οτιδήποτε μας απασχολεί καλή δύναμη Χωρίς άγχο και με πολύ αγάπη στο Χριστό και στην αγάπη του. Χαίρετε.